όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Τα σχεδιάσματα του Κριτικού σώθηκαν αυτόγραφα, άλλα παραδόξες συγκεντρωμένα σε ένα τετράδιο. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σολωμό την ώρα της δουλειά του. Αυτό είναι το ένα πλεονέκτημα του κριτικού και το δεύτερο είναι ότι βρίσκεται στο μετέχνιο. Στην έκδοση Πολυλά η αρρύθμιση ξεκινάει από το κεφάλαιο 18 και επομένως δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καθαρότερη ένδειξη για το ότι ο κριτικός εντάσσεται σε κάτι ευρύτερο. Ταυτοχρόνως όμως, κατά τη δική μας αίσθηση, νομίζω δε και κατά την αίσθηση του σολομού ήταν ένα ακέραιο αυτοτελέσποημα παρά τα κενά του. Όμως αυτό το απόθεμα πλέον εκτιμάτων θα το αξιοποιήσω εν καιρό όταν θα ξαναβρούμε τον κριτικό μιλώντας πια εν συνόλο για τον Σολωμό. Επί του παρόντος είχα υποσχεθεί απλώς να τον ακούσουμε και μάλιστα αμέσω μετά την διάδοχη μητέρα Θεού του Συκλιανό. Να σημειώσω μόνο ότι σε ένα παλιό έξυπνο κείμενό του ο Μαρονίτης είχε διεκδικήσει από τη φιλολογική μεριά το ίδιο καταρχήν εγχείρημα. «Επιμένο» έγραφε στην ακουστική πρόσληψη του έργου γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζεται η τριβή μας με την αρχιτεκτονική και τη μουσική του. Ας πούμε λοιπόν πως εδώ προκαταβάλλουμε τον ακουστικό έλεγχο Ας πούμε πως επαληθεύουμε καταρχάς την λυρική όψη του κριτικού και πως ισχύει αυτό που έλεγε ο Ρίλκε, ότι ένα ποίημα είναι σαν να εγείρει έναν ακλόνητο ναό μες στην ακοή μας. Θα έρθει και η ώρα όπου θα εξετάσουμε τα θεμέλια του σολομικού λυρισμού δηλαδή τη σύνθεση. Τα κοίτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι. «Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι». Τρία αστροπελέκια πέσανε, ένα ξοπίσω στάλο, πολύ κοντά στην κορασιά, με βρόντιμα μεγάλο. Τα πέλαγα στην αστραπή κι ο ουρανός αντίχαν, οι ακρογιαλιές και τα βουνά. Μόσε φωνές κι ανήχαν. είχαν. Πιστέψτε με, πό θα πω, είναι ακριβή αλήθεια. Μα τι πολλέ λαβοματιέ που μόφαγαν τα στήθια, Μα τους συντρόφου πόπεσαν στην κρίτη πολεμώντα, Μα την ψυχή που μέκαψε τον κόσμο απαρατώντα, Λάλισε σάλπιγγα, κι εγώ το σάβανο τεινάζω και σχίζω δρόμο. Και τσαχνού αναστημένου κράζο. Μην είδετε την ομορφιά που την κοιλάδα αγιάζει. Πέστε, να είδετε το καλό, εσείς και ό,τι σας μοιάζει. Καπνός δε από τη γη, νιώσου ουρανός γίνει. Σαν πρώτα εγώ την αγαπώ και θα κρυθώ μ' αυτήν Ψυλά την είδαμε πρωί, τη τρέμαντα τα λουλούδια. Στη θύρα της παράδεισος Που ευγήκε με τραγούδια Έψαλε την Ανάσταση χαροπιά η φωνή της Και δείχναν ανυπομονιά Για να μπει στο κορμί της Ο ουρανός ολόκληρος Αγρήκα εσαστισμένος Το κάψιμο αργοπόρουνε Ο κόσμος ο αναμένος Και τώρα Ο μπρο την είδαμε Ο γλιγόρα αλεύει Όμως Κοιτάζει εδώ και εκεί, και κάποιο να ακόμη ευάστονε η κροντή. Κι η θάλασσα, που σκύρτισε σαν το χωχλό που βράζει, ησύχασε, και έγινε όλο ησυχία και πάστρα, σαν περιβόλια ευώδησε, και δέχτηκε όλα τα άστρα. Κάτι κρυφό μυστήριο εστένεψε τη φύση, κάθε ομορφιά να στολιστεί και το θυμώ να φύσει. Δεν είναι πνοή στον ουρανό, στη θάλασσα φυσώντα, ούτε όσο κάνει στον ανθό η μέλισσα περνώντας. Όμως, κοντά στην κορασιά, που με έσφιξε και χάρη, εσιώτουν το λοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι και ξετυλίζει ο γλίγορα κάτι που εκεί θε βγαίνει. Κι ο μπρός Είδου που βρέθηκε μια φεγγαροτιμένη έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκή αθωριά τη, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά τη. Εκείταξε τα στέρια, και εκείνα αναγαλιάσαν, και την αχτινοβόλησαν, και δεν την ασκεπάσαν, και από το πέλαγο που πατεί, χωρί να το σουφρώνει, κι παρισένιο. Ανάερα τ' ανάστημα σηκώνει Κι ανείτσα αγκάλες μέροτα και με και έδειξε πάσα και πάσα Κι έδειξε πάσαν ομορφιά και πάσαν καλοσύνη Τότε από φως με σημερινό Η νύχτα βλημυρίζει Κι χτίσει έγινε ναός Που ολούθε λαμπυρίζει Τέλος σε μέ που βρίσκομουν ο μπρός τη με στα ρήθρα, κατά πώ στέκει στο βοριά η πετροκαλαμήθρα, όχι στην κόρη, αλλά σε με την κεφαλή της κλείνει. Την κοίταζε ο βαριόμυρος, με κοίταζε κι εκείνη. Έλεγα πως την είχα ήδη πολύν καιρώνω πίσω. Κάνσε να ως γραφιστή, με θαυμασμό περίσω, κάνε την ήχε. Ερωτικά ποιησή ο μου, καν όταν μέθρεφε το γάλα της μητρό μου. Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά και αστοχισμένη, που ο μπρο μου τώρα μόλιτη στη δύναμη προβαίνει, σαν το νερό που το θωρεί το μάτι να βρίζει ξάφνου από τα βάθη του βουνού, και ο ήλιος το στολίζει. Βρύση έγινε το μάτι μου, και ο μπρός του δεν εθώρα. Κι έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για πολλή ώρα, γιατί άκουγα τα μάτια τη μέσα στα σωθικά μου, που ετρέμαν και δε μ' άφηναν να βγάλω τη μιλιά μου. Όμω αυτοί είναι θεοί, και κατοικούν από όπου βλέπουν με στην άβυσσο και στην καρδιά τα ανθρώπου, και ένιωθα πω μου διάβαζε καλύτερα το νου μου, πάρεξ αν ήθελε τη πω με θλίψη του χιλιού μου. κοίταμε με, στα σωθηκά, που φύτρωσαν οι πόνοι. Όμως, εξεχειλήσανε τα βάθη της καρδιάς μου. Τα δέρφια μου τα δυνατά, οι Τούρκοι μου τα δράξαν, την αδελφή μου ατίμησαν και αμέσως την εσφάξαν. Το γέροντα τον κύρι μου εκάψανε ένα βράδυ και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι. Μακριά από κήθη, Αγιόμισα τι φούχτε μου και βγήκα. Βόηθα θεά, το τριφερό κλονάρι μου μονάχο, σε γκρεμό κρέμου με βαθύ κι αυτό βαστο μονάχο. γέλασε γλυκά στον πόνο της ψυχής μου και δάκρυσαν τα μάτια της και μοιάζαν τις καλή μου εχάθη αλιά μου αλλά του δάκρυου της ραντίδα στο χέρι που χασικωτώ μόλις εγώ την είδα εγώ από εκείνη τη στιγμή δεν έχω πια το χέρι παγνάντευε να γαρινό και γύρευε μαχαίρι χαρά δεν τούνε ο πόλεμος τα το του διαβάτη ψωμοζητώντα κι έρχεται με δακρυσμένο μάτι. Και όταν χορτά τα δυστυχιά τα μάτια μου σαλεύουν, Αργά κι ονείρα τα σκληρά την ξαναζωντανεύουν. Και μέσα στ' άγριο πέλαγο τα στροπελά κι σκάει, Και η θάλασσα να καταπιεί την κόρη να ζητάει. Ξυπνοφρενήτη, κάθομαι κι ο νους μου κινδυνεύει. Και βάνω την παλάμη μου κι αμέσω γαλινεύει. Τα κύματα έσκυζα μ' αυτό, Τ' άγρια και μυρωδάτα, Με δύναμη που δεν είχα, μήτε στα πρώτα νιάτα, Μήτε όταν εκκροτούσαμε, πετώντας τα θικάρια, Μάχη στενή με τους πολλούς, ολίγα παλικάρια, Μήτε όταν τον Μπομποϊσούφ και τσάλου δυο βαρούσα, ΣΥΡΙΖΑ στη Λαβύρινθο, παλέμαργα πατούσα. Στο πλέξι μου το δυνατό, ο χτύπος της μου, Κι αυτό μου ταύξελνε έκρουζε στην πλεύρα της κυράς μου. <Κι> Αλλά το πλέξιμο άργουνα και μου ταποκοιμούσε γλικίτα το ηχός όπου με προβοδούσε. Δεν είναι κόρασιάς φωνή στα δάση που φουντώνουν και βγαίνει τάστρο του βραδιού και τα νερά θολώνουν και τον κρυφό της έρωτα της φύσης τραγουδάει, του δέντρου και του λουλουδιού που ανοίγει και λιγάει. Δεν είναι αειδόνη κριτικό, που παίρνει τη λαλιά του σε ψηλούς βράχους κι άγριος οπέχει τη φωλιά του και αντιβουίζει όλο από πολύ γλυκάδα η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα, ώστε που πρόβαλλε η αυγή και έλειωσαν τα στέρια, και ακούει κι αυτή, και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια. Δεν είναι φιαμπόλη το γλυκό, όπου τα γρήκα μόνο στον ψιλορίτη. Όπου συχνά με τράβουν ο πόνο. Κι έβλεπα τ' άστρο του ουρανού με σουρανί να λάμπει και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι κάμπη. Και τάραζε τα σπλάχνα μου, ελευθεριά σε ελπίδα, και φώναζα, Ω Θεοικιά. Κι όλη αίμα τα πατρίδα Κι απλωνα κλαίγοντας κατά αυτή τα χέρια με καμάρι Καλύνει η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι Λαλούμενο, πούλι φωνή δεν είναι να ταιριάζει Ίσως δεν σώζεται στη γη ήχος που να του μοιάζει Δεν είναι λόγια, ήχος λεπτός Δεν ήθελε τον ξαναπεί ο αντίλαλος κοντά μου αν είναι δεν ήξερα κοντά, αν έρχοντα από πέρα, σαν του μαγίου τα ευωδιές τον αέρα, γλυκύτατη, ανεκδίγητη. Μόλις συνέτσι έτσι δυνατός ο έρωτας κι ο χάρος. Μάδραχνεν όλη την ψυχή, και νάμπη δεν υπόρει. ο ουρανός κι η θάλασσα κι η ακρογυαλιά κι η κόρη. Με άδραχνεν και μ' έκανε συχνά να αναζητήσω τη σάρκα μου να χωριστώ για να τον ακολουθήσω. η φύσης και η ψυχή μου που εστέναξε και γιόμισε ευθύς απ την καλή μου και τέλος φθάνω στο γυαλό την αραβωνιασμένη, την επιθώρω με χαρά και ήταν πεθαμένη. Στοιχεία για την Αγόρα Χαλκού